Η μητέρα βρήκε δουλειά. Καλημέρα κυρία. Καλημέρα. Είστε η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Μάλιστα. Είδα ότι χρειάζεστε μια πολίτρια. Ναι. Χρειαζόμαστε μια νέα γυναίκα. Έχετε πείρα. Ναι έχω. Δούλευα παλιά πριν παντρευτώ σε ένα πολυκατάστημα. Δεν φαίνεστε Ελληνίδα. Είστε ξένη. Όχι. Είμαι Ελληνίδα από τον Καναδά. Ήρθα στην Ελλάδα με τον άντρα μου και τα δυο μας παιδιά πριν από εννέα μήνες. Βλέπω, ξέρετε καλά τα ελληνικά. Τα έμαθα από τους γονείς μου. Σας αρέσει η Ελλάδα? Ναι, πάρα πολύ. Είναι η πατρίδα μας. Πού μένετε τώρα? Μένουμε στην Καλυθέα. Εντάξει, προσλαμβάνεστε. Τι λέτε, θέλετε να αρχίσετε από αύριο. Και βέβαια θέλω. Έχω μεγάλη ανάγκη να δουλέψω. Το ωράριο του μαγαζιού δεν θα είναι συνεχέ. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 8.30 με 3, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 8.30 με 2.30 το πρωί και 5.00 με 8 το απόγευμα. Την Κυριακή είμαστε κλειστά. Πόσος θα είναι ο μισθός? 100.000 δραχμές το μήνα. Τα ένσημα του Ίκα θα πληρώνονται από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο, λοιπόν. Γεια σας.